Στο ομολογούμε. Λέμε ότι η χώρα βρίσκεται σε κηδαιμονία η χώρα βρίσκεται σε επιτροπία η χώρα βρίσκεται σε κηδαιμονία η χώρα βρίσκεται σε επιτροπία ουσιαστικά στα δημοσιονομικά συγκυβερνούμε με τους θεσμούς με την Τροϊκά. Πολλές φορές μας πιάγουν το, χαρ... το χέρι και μας γράφουν το νομοσχέδιο Πολλές φορές, όχι όλες Είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης Διευθυντής Διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της, Του ΣΥΡΙΖΑ Ο οποίο σε συνέντευξή του δεν ήμασταν χθε εδώ για να καταπιαστούμε με αυτό το κομβικό θέμα. Σε συνέντευξή του είπε πώ ακριβώ κυβερνάται ο τόπο και με την αριστερά. Γιατί ξέρουμε ότι τα στέλναν μεταφρασμένα σε mail τα νομοσχέδια με την δεξιά και την κέντρο-δεξιά και το ΠΑΣΟΚ και όλου του υπόλοιπου. Και τον Κουβέλη, ήταν και ο φω τη Κουβέλη. Επίση αριστερά, έχουμε πολλέ αριστερέ σε αυτόν τον τόπο. Τώρα ο Κώστα Ζαχαριάδη αποκάλυψε ότι πολλέ φορέ, όχι όλε όμω, τώρα απομένει να δούμε ποιε φορέ είναι. Του πιάνουν το χέρι και τα γράφουν οι Τροϊκάνοι τα νομοσχέδια και ποιε φορέ η ανεξάρτητη ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει μόνη τη και γράφει μόνη της τα νομοσχέδια. Το θέμα δεν είναι, κατά τη μα γνώμη, αν πιάνει το χέρι κάποιο άλλο, οι δανειστέ προκειμένου και γράφουν τα νομοσχέδια. Το θέμα, το σημαντικό για μα, είναι με ποιο χέρι γράφονται τα νομοσχέδια, γιατί θυμόμαστε εκείνο το σποτάκι των Ανέλ. Εσεί τι πάθατε, Ο μικρό. Έσπασε το αριστερό του χέρι. Α μικρός είναι, θα μάθει. Τελικά δύο είχες. Είδε που τα καταφέραμε. Ναι. Το κολλήσαμε. Ερώτηση. Παρακαλώ. Και τώρα πώς τα γράφω. Θα σου δείξω πώς θα γράφεις το ίδιο καλά και με το δεξί. Πολλές φορές μας φτιάχνουν το, χαρ... το χέρι και μας γράφουν το νομοσχέδιο. Το ίδιο καλά και με το δεξί. Tu bandera nacional, me da te seguridad, por tu ti ti Γιάννη Μπαλάφα, εγώ δεν είμαι Λουλού. Αυτό έπρεπε να μπει από κάτω στα σουπεράκια που βάζουν εκεί οι δημοσιογράφοι. στο Γιώργο των Αυτιά το εκμυστηρεύτηκε. Έκανε αυτή τη δήλωση, τη βαρισιμότητα, η οποία έχει ανατρέψει όλα τα εδωμένα τη διαπραγμάτευση. Γιατί υπάρχει υπουργό, ο οποίο δηλώνει: Εγώ δεν είμαι Λουλού και είμαι του για Όπω ο ίδιο για ποιου ταξίδι κίνησε να πα και γενικότερα τα πολλά που προκύπτουν από αυτήν τη διατύπωση. Ο Γιάννη Μπαλάφα τώρα στο τέλο, ο Κώστα ότι. Του λένε πώ να του πιάνουν το χέρι και γράφουν τα μνημόνια γενικότερα και τα νομοθετήματα. Βέβαια, την επόμενη μέρα βγήκε και είπε αυτό ήταν προφορικό λόγο, δεν τον νοούσα έτσι. Παρερμηνεύτηκε αυτά τα λόγια των μεγάλων ανδρών που παρερμηνεύονται συνεχώ. Αν το είχα στον γραπτό λόγο, θα έβαζα και εισαγωγικά και γενικώ διάφορε μπαρούφε για να δικαιολογήσει το αδικαιολόγητο. Την αλήθεια, είπε ο άνθρωπο, όπω όλοι γνωρίζουμε, μια χώρα που χρωστάει 300 δισεκατομμύρια, προφανώ οι δανειστέ γράφουν τα νομοσχέδια, ούτε καν πιάνουν τα χέρια, τα στέλνουν με τη ματιά. Ούτε κάνουμε παράγγελμα, όπω συμβαίνει πάντα. Το θέμα είναι οι πρόθυμοι που δέχονται να καμωθούν του κυρίαρχου κυβερνείτε σε έναν τόπο ο οποίο χρωστάει παντού και είναι εξαρτημένο και υποθηκευμένο εξαιτία και των νομοθετημάτων που ψηφίζουν όλοι αυτοί και εξαιτία βεβαίω και του λαού, ο οποίο προφανώ είναι βολεμένο με αυτή την κατάσταση ή δεν θέλει κάτι διαφορετικό ή ελπίζει ότι κάποτε κάτι θα γίνει και θα φύγει αυτή η κυριαρχία πάνω από το κεφάλι του. Αυτό το ελπίζουμε τα τελευταία 10 πια χρόνια, όχι 10, 7, 7 χρόνια και πάμε να σιγά σιγά να τα κάνουμε 10 και παραπάνω. Ο Αλέξης Τσίπρας παλιά κατακεράβωνε τις προηγούμενες κυβερνήσεις που δεχόντουσαν να τους παίρνουν το χέρι οι και να τους πιάνουν το χέρι και να γράφουν οι ίδιοι τα νομοσχέδια. Είσαστε μια κυβέρνηση παραδομένων που εκτελείται αβίαστα και απροκάλυπτα ό,τι σα ζητηθεί από τους τεχνοκράτες της Τ Εμείς με την Τρόικα δεν συγκυβερνούμε Πολλές φορές μας φτιάχνουν το, χαρ... το χέρι και μας γράφουν το νομοσχέδιο Εγώ δεν είμαι καμιά λουλού Η ελληνική δημοκρατία, η Ελλάδα, καταθέτει προτάσεις. Δεν δέχεται εντολές και μάλιστα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Και μας γράφουν το νομοσχέδιο. Μέλη δεν δεχόμαστε, μόνο να μας πιάνουν το χέρι. Το περίφημο χεράκι που το έχει τραγουδίσει και η Αλική Βουγκουκλάκη, στο δόλωμα, τίποτα δεν είναι τυχαίο, και ο τίτλο τη ταινία και το τραγούδι και όλα τα άλλα. Και πηγαίνει η χώρα αυτή. Με τι απώλειέ τη, θα σταθούμε σε αυτέ σε λίγο. Πηγαίνει προ την 15η Ιουνίου ή και πιο μετά σε μια λύση που είναι καλή βάση συζήτηση, η πρόταση Σόιμπλε. Αλλά τώρα ζητάμε όλα ή τίποτα. Γενικώ παίζεται ένα παζάρι, δεν έχει νόημα να στεκόμαστε στο κάθε λεπτό εξέλιξή του. Θα δούμε στην, την 15η Ιουνίου. Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση ότι θα τα πάει πολύ καλά, ότι ξέρει τι θέλει και μοναδικό τη κριτήριο είναι το καλό του ελληνικού λαού. Οπότε, αν τα έχει αυτά δεδομένα, κάτι καλό θα βγει και από αυτήν την. Ε, πορεία και από αυτή τη διαδικασία αλλά σε αυτή τη διαδικασία όπως λέει ο Δημήτρης Τζανακόπουλος είμαστε πολύ ισχυροί και αυτό είναι το θετικό και να το κρατήσουμε και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαπραγματευτική θέση η οποία είναι αρκετά ισχυρή η οποία είναι αρκετά ισχυρή διότι το σύνολο του παγκόσμιου τύπου αλλά και πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη ε, υποστηρίζουν το ηθικό και πολιτικό δικείωμα της Ελλάδας, μαγάρι, θέλει να το ηθικό και να... πολιτικό δικείωμα να πάρει μια αρρύθμιση για το χρέος η οποία θα δίνει ένα α, τέλος στην ε, μεγάλη αυτή περιπέτεια. και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαπραγματευτική θέση η οποία είναι αρκετά ισχυρή. Ωστε στι 15 του μηνό να υπάρχει ακριβώ αυτή η καθαρή λύση. Πώ φορτικό. Φορτικό. Σε τρει κινήσει. Τσεκάστε. Σκουπίστε. Τελειώσετε. Με τρει κινήσει θα έχουμε την καθαρή λύση στι 15 του μήνα. Το λέει ο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Επειδή ακριβώ είμαστε σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Η Ελλάδα. Σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Και είναι στριμωγμένο ο Σόιμπλε. Αυτά τα λένε οι Σιριζέοι κανονικά. Επικοινωνούν, είναι ελεύθεροι όλοι αυτοί, χωρί ρομανδία. Βγαίνουν σε κανάλια, σε πάνελ, σε social media που είναι και πολιτισμόδα και τα λένε όλα αυτά. Και πολύ πιθανό να τα πιστεύουν κιόλα. Και αυτό νομίζω είναι καλύτερο. Έχουμε όμω και μια απώλεια, όχι αυτή που φαντάζεστε. Έχουμε μια άλλη απώλεια. Μετσικαλήσω Μητσοτάκη, δεν έπαιζε ρόλο στην ενεργό πολιτική ο Κωνσταντίνο. Έχουμε άλλη απώλεια που είναι πολύ σημαντική γιατί ήταν μια κάποια λύση αυτό ο άνθρωπο. Τι θα προτείνετε. Αυτό. Η κυβέρνηση των κρατών δεν θέλω. Θα πω του Τσίπρα, Μα, σήμερα. Για να σχηματιστεί κυβέρνηση των κρατών. Θα... θέλετε να γίνετε Πρωθυπουργός Αυτό είναι. Νομίζω ότι. Όχι, είναι. Όχι, όχι, θέλετε. Όχι, όχι, σε αυτό το στάδιο. Όχι. Γιατί φοβάστε. Όχι. Και, α, α, α, α, α, α, αν διδή, τη Αν μου ζητηθεί, θα το κάνω. Δεν θέλω. Sí. Santo Gitsitha bo canon ve telo. Ya ti, ve dagimiz oni nirta, departamento más significativo de la economía mundial, solamente por adquirir crecer conciencia, solamente por poner voz a sin voz, solamente por pensar. Santo Gitsitha bo canon ve telo. Ο Βασίλης Λεβέντη. δεν θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Είχαμε μια λύση, είχαμε μια εφεδρεία, ένα εθνικό κεφάλαιο. Βέβαια είναι και ο Κώστας ο Καραμαλής, είναι και ο Γιώργο Παπανδρέου, αλλά αυτή είναι και λίγο καμένη, ο φρέσκος ο Βασίλης ο Λεβέντης, που δεν έχει διοικήσει ποτέ, δεν θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Αν του ζητηθεί όμω, θα το κάνει. Και έχουμε σε αυτόν τον τόπο ανθρώπου που γυροφέρουν γύρω από το Μαξίμου, δεν θέλουν να είναι εκεί, δεν θέλουν να ασκούν αυτή την πολιτική, δεν θέλουν να ψηφίζουν αυτά τα μέτρα και κάποιοι βουλευτέ και κάποιοι πρωθυπουργοί και ο ίδιο ο Βασίλη Λεβέδης Αλλά τελικά τα κάνουν. Ενώ δεν θέλουν, είναι η πολιτική ένα παράξενο πράγμα που όποιο μπαίνει εκεί κάνει αυτό που δεν θέλει να κάνει. Σε όλου του άλλου τομεί, όλοι κάνουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Επιλέγουμε όσο μπορούμε. Έ, πολιτική εδώ την ενεργή τη Ελλάδα. Όσοι ανακατεύονται με αυτήν κάνουν πράγματα που δεν θέλουν και αναγκάζουν το βέγκο, το θανάσι να βγει εκτός ορίων. Θέλει να σου φέρω παιδί μου μια παϊδάκια έτσι με μπόλικα ξανοψημένα πατατάκια. Δεν θέλω! Θέρει να σου φέρω μία πλεξούδε, έτσι με μπόλικο σκημένο λεμόκια, δεν θέλω. Θέλει να πω του μάστορα να σου κόψει έτσι μια ψητό με μπόλικα καρωτάκια, πατατάκια. Δεν θέλω! Δε θέλει. Καλά! Θέλει να σου φέρω μια πειλά με λεούτι. Δεν θέλω! Θέλει ένα λιωσάκι. Δεν θέλω! Έλα, παιδί μου λέει και τέλο πάντων, τι θέλει! Δε δεν θέλω! Τί πότε δεν θέλει! Έγινο χάμω ήρθαν τα τραπέζια πάνω. Ελπίζουμε την κρίσιμη στιγμή που η πατρίδα θα το χρειαστεί, ο Βασίλη Λεβέντη θα θελήσει ώστε να το κάνει όλο αυτό με τη θέλησή του, γιατί αλλιώ δεν έχει καμία απολύτω αξία Ερχόμαστε τώρα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Εμεί εδώ σε Ελληνοφρένια έχουμε ένα κρυφό θαυμασμό, δεν σα το κρύβω, προ τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πατέρα. Άλλωστε, έχουμε πάντα ένα θαυμασμό σε όλου αυτού του μεγάλου, μεγάλε προσωπικότητε με έντονη παρουσία. Το τελευταίο που μα αφορά και μα νοιάζει, αν συμφωνούσαμε ή διαφωνούσαμε με αυτέ οι παρουσίε, είναι πραγματικά το τελευταίο. Ε, ε, έχουμε ένα θαυμασμό σε αυτού του ανθρώπου, τι προσωπικότητε, τι πολύ με, με έντονε γραμμέ και με γωνίε κυρίω και με αιχμέ στην πορεία του, επειδή έχουμε μεγαλώσει με όλου αυτού. Οπότε, όταν υπάρχει απώλεια, νιώθουμε και ένα μικρό κενό, όχι μόνο στην προσωπική πολιτική ζωή, αλλά και στην επαγγελματική. Γιατί εδώ, ω με τον. Κωνσταντίνο ο Μητσοτάκη, έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ. Και ήταν ένα συνεργάτη μα, γιατί όλου του θεωρούμε συνεργάτε, ο οποίο όποτε μίλαγε, συνέντευξη μισή ώρα να έδινε, έβγαζε άπειρε ατάκε και σε μοντάζ μπορούσαμε να τι χρησιμοποιήσουμε. Αλλά ήταν από του λίγου που δεν τα χρησιμοποιούσαμε μονταρισμένα, δεν τα παραποιούσαμε, γιατί ήταν τόσο κοινικά αυτά που έλεγε, τόσο όμα, που παίζανε μόνα του και πάντα νιώθαμε την ίδια αμηχανία απέναντι σε αυτό που ακούγαμε. Και πάντα θαυμάζαμε τον ομό τρόπο, ακούγα χθες στο σκάινα ρεπορτάζ και έλεγε ομό ρεαλισμός. Όχι, Ομό σκέτο τρόπος με τον οποίο εξέφραζε, περιέγραφε αυτό που ο ίδιος ήθελε. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε ιστορική αποτίμηση σε καμία περίπτωση τόσο έντονων προσωπικότητων και τόσο μακρού χρόνου. 70 χρόνια στην πολιτική ζωή δεν να τα... δεν είναι και ο ρόλος μας έτσι και αλλιώ. Ε, ήταν ένας αστό πολιτικός με πολύ μεγάλη συνέπεια στην τάξη που υπηρετούσε γιατί κατά την ταπεινή δική μας γνώμη όλοι οι αστή πολιτικοί δεν υπηρετούν το σύνολο του ελληνικού λαού υπηρετούν ένα συγκεκριμένο κομμάτι του ελληνικού λαού και γι' αυτό με την πρώτη ευκαιρία Ε, στρέφονται κατά του ελληνικού λαού με τα μέτρα που παίρνουν. Το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Το ζούμε συνεχώ. Αυτό είναι το αστικό πολιτικό σύστημα, κυρίω από επαγγελματίε πολιτικού. Αυτό θα δει, αλλιώ θα χάναν και το επάγγελμά του. Είναι δεδομένα λίγο πολύ αυτά. Εμεί θα σταθούμε εδώ σε τέσσερι, μία, δύο, τρει, τέσσερι δηλώσει του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που πραγματικά το θαυμάσαμε και μα άφησε εντελώ άφωνου, γιατί εμεί που γράφουμε και κείμενα δεν θα μπορούσαμε να είχαμε φανταστεί να τα γράψουμε όλα αυτά, άρα του βγάζουμε το καπέλο. Το πρώτο είναι στα χρόνια της εξορίας, όλες οι λέξεις πια από εδώ και πέρα μπαίνουν με ή χωρίς εισαγωγικά, στο Παρίσι. Πάντοτε εγώ κοιμάμαι το μεσημέρι. Στε, όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι, δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμόντουσα το μεσημέρι, εγώ και ο Καρβαλής. Ένας οι που κρατήσαμε τη συνήθεια της που λένε, του μεσημεριανού ύπνου. Αυτό μα άφηνε ελαφρώ άφωνου, διότι μιλάμε για χρόνια εξορία. Και επειδή σε αυτόν τον τόπο, όταν λέμε όλοι εξορία, έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο στο νου μα, δεν φανταζόμασταν ότι θα υπήρχε κάποιο άνθρωπο που θα μιλούσε για τη σχέστα στα χρόνια τη εξορία, στα δύσκολα υποτίθεται χρόνια. Παρ' όλα αυτά, το τόλμησε ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Μια άλλη δήλωση, έχουμε καιρό να την ακούσουμε, είναι για το σπίτι τη Γκλιφάδα. Αυτό το σπίτι το με αγάπη, με το δικό μα γούστο και μαζέψαμε όλα τα πράγματα που μας ενδιέφεραν γιατί είμαστε συλλέκτες και εγώ και η Μαρίχα όλα τα πράγματα μαζεύουμε από ασυμικά πορσελάνες, εικόνε, χτίστηκε έτσι είναι απλό, απέριτο δεν είναι μεγάλο παραπάνω από όλα, δεν περνά τα 550 πένιδε μέτρα αλλά έχει ανέσεις Αυτό, αυτό επίσης είναι μια άλλη δήλωση που πάντα τον θαυμάζαμε. Ε, μιλάει για την έκταση του σπιτιού και λέει ότι είναι ένα μικρό σπίτι, 550 τετραγωνικά ε, όλο το σπίτι. Ε, αυτά, αυτά, όντως είναι μικρό δεν είναι, όλοι ξέρουμε τα μεγέθη σε αυτόν τον τόπο, αλλά κάποιο που βγαίνει και κάνει τη σύγκριση, ενώ ξέρει ότι απευθύνεται σε κόσμο που μένει σε 100 τετραγωνικά, 120, 80, παρόλα αυτά βγαίνει και μιλάει έτσι για το... Το, τον χώρο του η άλλη δήλωση την έχουμε ακούσει πολλές φορές είναι τα δύσκολα χρόνια της ε, κατοχής εγώ πως ζούσα εκείνη την εποχή ήμουν γραμμένος σε τρία συσίδεα διότι ήμουν δικηγόρος ήμουν κριτικός στρατιώτης κριτικός ο οποίος είχα μείνει και είχα και ένα τρίτο συσίδεο φοιτητού εκείνη την εποχή τα συσίδεα έδιναν φασολάδα και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και τρώγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα 11 μήνες. Η πιο δύσκολη περίοδος νομίζω της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας η κατοχή 300.000 νεκροί εκείνο το χειμώνα του 1941 ακούμε εδώ τη διοίκηση που πολύ ωραία και ομά ωραία ο, ναι, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης περιγράφει Κοινικά κανονικά πώ ακριβώς ο ίδιος κατάφερε να ζήσει ε, Ακούμε του λόγους που θαυμάζουμε Έχουμε ακούσει τρεις ε, Υπάρχουν πάρα πολλοί αλλά τα τρία μέσω των ηχητικών Τους λόγους που θαυμάζουμε Και πάντα μέναμε άφωνοι απέναντι στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη Όχι μόνο για αυτούς τους λόγους Για το συγκροτημένο του λόγο Για την άποψή του Τη συνέπεια που λένε όλοι Θα μου επιτρέψετε να την βγάλω από το κατάλογο Αλλά συγκροτημένος λόγο τεκμηριωμένος για αυτά που ήθελε ο ίδιος καθαρός λόγος, με γωνίες, ποτέ δεν έκρυβε, τα έλεγε χήμα όλα αυτά μας ε, άρεσαν τον θαυμάζαμε, το έχω πει δέκα φορές το τελευταίο από τα τέσσερα τεκμήρια θαυμασμού εγώ που θυμάμαι την πείνα στην Αθήνα, όταν το βράδυ που κοιμόμουνα μαζί με τον μακαλί τον αδελφό μου, το βράδυ δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε, από τις φωνές των ανθρώπων πεινάω γύρω μου Νομίζω αυτό είναι το κορυφαίο γιατί δεν μπορούσε να κοιμηθεί επειδή άλλοι πέθαιναν από την πείνα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, η ιστορία θα τον κρίνει, ο λαός τον έχει κρίνει Νομίζω υπάρχει μια διάχυτη άποψη πέρα από τα εκλογικά αποτελέσματα, τις επιλογές του ελληνικού λαού Όλοι έχουμε ένα, μια γενική γνώμη, μπορεί να και σε μια-δυο λέξει για κάποιον που τόσα χρόνια κυριάρχησε Ε, το ότι πεθαίνει κάποιο δεν σημαίνει ότι εξαγνίζεται, ότι ξεχνάμε τα αρνητικά ή τα θετικά του. Πολύ περισσότερο για πολιτικά πρόσωπα αυτά δεν πρέπει να ξεχνούνται έτσι κι αλλιώ. Πρέπει να συζητώνται, είναι καλά διδάγματα για το μέλλον, επειδή μπορεί να επιλέξουμε ξανά κάτι αντίστοιχο ή κάτι παρόμοιο. Πρέπει πάντα να τονίζουμε και τα θετικά και τα αρνητικά. Δεν υπάρχει πολιτικό, ειδικά σε αυτόν τον πολύ δύσκολο τόπο, που να μην έχει και θετικέ πλευρέ και αρνητικέ. Άλλωστε ε, εμείς δεν ότι λέγαμε για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη αυτά τα ταχμακούς με περίπου ίδια σχόλια όλα αυτά τα 20-25 χρόνια που θα υπάρχει η ελληνοφρένεια εμείς δεν αλλάζουμε γιατί κάποιοι άλλοι ε, είδα χτές ότι μιλούσαν για ένα ποδαίο πολιτικό ενώ πριν τέσσερα χρόνια πέντε τρία κάπου εκεί έλεγαν άλλα πράγματα Ιδιαίτερα δε ένας άνθρωπος που υποσοπεί και μια οικογένεια Η οποία τόσα πολλέ δεκαετιέ τόσα προσέφερε στον τόπο, χωρί ποτέ να ακουστεί οποιαδήποτε εμπλοκή του με οποιαδήποτε σχέση εταιρεία, ιδιωτική ή οποιαδήποτε άλλη, πάντα πληρώντα από την τσέπη του, καταστρεφόμενη η περιουσία του από την εμπλοκή του στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Πράγματι αξίζει λοιπόν ο κύριο Γιάννη Σουτάκη, μια έμπρακτη βοήθεια από όλου εμά και αν κάποιο αποστάσε να δώσω το δικό του αυτοκίνητο για να κάνει ακόμα καλύτερα τη δουλειά του αυτό ο καλό συνάδεφο αμπικοινεί μαζί μου να το δώσουμε μαζί και με το δικό μου για να μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του αυτός ο σπουδαίος συνάδελφος ο οποίος με θυσία έγινε ένα με τον ε, χυμαζόμενο ελληνικό λαό και βρέθηκε στο κατώτερο σκολοπάτι της ηλικής απολαμής. Εδώ ο Άδωνις μιλάει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά ε, βάζει κάτι μπηχτές χοντρέ και για την οικογένεια συνολικά συμβαίνουν αυτά θα πει κανεί στην πολιτική ζωή Τέτοιου τύπου πολιτική ζωή, που άλλα λε τη μία, άλλα λε την άλλη, καταπίνει κάποια πράγματα, γιατί τα προσωπικά σου συμφέρονται εξυπηρετούν κάτι διαφορετικό στο μέλλον. Οπότε, όλα μαζί συγχωρούνται με φοβερή ευκολία, ένα ωραίο πλυντήριο συνειδήσει που μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε. Τώρα να πούνε κάτι, αύριο το ακριβώ αντίθετο. Μέχρι τώρα δεν το έκανε αυτό η αριστερά. Τελικά το κάνει και η αριστερά. Με πολύ μεγάλη επιτυχία, πρέπει να πούμε, το βλέπουμε στα μνημόνια τη, στα τη. Και σε όλα αυτά που έχει καταπιεί αμάστητα. Τι περίφημε κόλο του μπεστή που δεν τελειώνουν και πότε. Όπω λέει εδώ ο Πάνος. αν είναι να πηγαίνει 99 ετών με τι ανάλαδε, δεν τι ξεκινάμε ρε παιδιά. Ίσως είναι μια καλή συντάγη να προσέχετε γενικότερα. Ή μπορεί να χρειαστεί να τι ξεκινήσουμε γιατί δεν βλέπω ρόδινα τα πράγματα στι επόμενε δεκαετίες. Εδώ Ελλεινοφρένεια. 200 Πάρτε για παρατηρήσει ή ό,τι άλλο θέλετε. Σα περιμένουν πολύ μεγάλη προσοχή. Χαρά και ανυπομονησία. Εσεί, μέσα μπορείτε να στείλετε γράφοντα ρεάλ και ενώ no, το μνημά σα και όλο αυτό στο 19.50 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούριο παπάκυριαλεφm.gr. Ο Μάριος Καγγίζη ρυθμίζει τον ήχο Και ο Νίκο Παπάς από την αριστερά τώρα λέει μια αλήθεια και μα πάει και στι πρώτε διαφημίσει. Αναθεωρήσατε πράγματα με διαφορετικό τρόπο όπω τα βλέπατε στην αντιπολίτευση. Προφανώ, προφανέστατα, περπατά μέσα στη ζωή και διαπιστώνει τι σου φέρνει. Πολλά πράγματα δεν γνωρίζει πριν αναλάβει τι θέσει τη κυβέρνηση και παίρνει και πολλά μαθήματα βεβαίω. Να σα πω ένα παράδειγμα. Χάρη τη συμφωνία τα δεχόμαστε όλα. Μπράβο, παιδί μου! Πού σου να μην βασκάρει, Α σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Χάρη της συμφωνίας, τα δεχόμαστε όλα. Μπράβο, παιδί μου. Αν συνεχίσεις έτσι, θα αριστεύσεις. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Εμείς μόνο μία και μόνη δέσμευση έχουμε. Εμείς θα είμαστε εντολοδόχοι της Τρόικα. Εμείς το ομολογούμε. Λέμε ότι η χώρα βρίσκεται σε κυδαιμονία, η χώρα βρίσκεται σε επιτροπία. Πολλές φορές μας πιάνουν το, χαρ... το χέρι και μας γράφουν το νομοσχέδιο. Υπάρχει συμφωνία. Τσίπρα και Ζαχαριάδη λένε τα ίδια. Ακριβώ όμω. Και δημιουργούν και ωραίε εικόνε εθνική ανεξαρτησίας ε, Ρωτάει ο Χατζή που είχε καλεσμένο τον Βασίλη Λεβέντη ποια είναι η προσφορά του Βασίλη Λεβέντη στην πολιτική ζωή του τόπου. Και εξ αρχή η ερώτηση είναι λάθος γιατί το σωστό είναι ποια είναι η προσφορά του Βασίλη Λεβέντη στη σάτυρα. Παρ' αυτό όμως όμω να ακούσουμε την απάντηση. Εγώ ευθέω να ρωτήσω. Τι προσφέρατε μέχρι εσεί στον Πώς? Τι έχετε προσφέρει εσεί προσωπικά και το κόμμα σας στον ελληνικό λαό, Θέλω να το πείτε αυτό. Τι έχετε Εγώ ε... ζητώ να φεύγουν οι παθογένειε. Το ζητώ, να... δε, ναι. Τι προσφέρατε, δηλαδή Τι κάθε φορά που, που, που πήρατε. Δεν είχα, είχα ποτέ υπογραφεί εγώ. Με το 153 αυτός το αυτό το έχει κάνει δικτατορία και είναι, τα περνάει αυτό όλα. Αυτό είναι προσφορά. Βεβαίω. Η προσφορά. προσφορά είναι πολιτική προσφορά. Τι θέλετε να κάνουμε, επανάσταση. Αυτό προβλέπει όλη Απλά εσεί, ο Βασίλη Λεβέντη. Ναι. Τι πιστεύετε ότι μας έχετε προσφέρει εμάς τον ελληνικό λαό την πρώτη με μέρα... την παρουσία σας. Θέλω να μας Ακούστε, πείτε την προσφορά ναι, σας. Από την πρώτη μέρα που μπήκα στην Βουλή, ναι. ταξίδεψα και στι Ηνωμένες και στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και αντελήφθηκα ότι για να λυθεί το πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδος και το οικονομικό, Μάλιστα. πρέπει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση μεγάλη, όχι οριακή με 150 τραγούς. Το έχετε πει αυτό, δεν ναι, έχετε εισαγούστε. Μα όχι, δεν, έρχεται δεν... Ο Η προσφορά του λοιπόν στον τόπο μετά από 10 διαδρομές είναι ότι ζητάει οικουμενική. Να το κρατήσουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω μας έλειπε αυτό από αυτόν τον τόπο και από αυτόν τον λαό. Οπότε πρέπει να νιώθουμε χαρούμενοι και γι' αυτό. Αποστόλη ο Αντώνης είμαι. Γεια σου Αντώνη. Λοιπόν, πρέπει να πω κάτι γιατί έχω σκάσει. Κάτι. Όχι, δεν θα πω κάτι, θα πω αυτό το κάτι που θέλω. Αυτό το κάτι που θέλω. Οπ, γαρμπή. Έτσι, αποστόλη, βγαίνει ο καθένα κάθε πρωί. Μα λέγεται αντίνεξα Παπαδήμου. Ωραία, άνθρωπο καλά να είναι, εδώ πεινάμε και μα έχουν σκύσει. Ο άλλο ψηφίζει ό,τι θέλει. Μα έχει αλλάξει την Παναγία. Δεν είναι δυνατό να συμπληρώνει αυτά τα πράγματα. Και τώρα αυτό που έγινε, το τσίπρα το συμφέρισε γιατί. Γιατί τα Ασχολούνται όλοι με τον Παπαδήμο και τι μαλλονική που υπογράφει ο Τσίπα. Σιγά καλέ. Γιατί ασχολούμαστε με αυτά που υπογράφει ο Τσίπα. Έτσι και όλα δεν ασχολόμαστε. Τα... Υπέγραψε τα... γύρω κόρη. Τσίπρα... Τα άλλα είναι παράπλευε σε πόλη. Συγκα πώ έτσι κι άλλο αformeες ψάχναμε τους Παπαδήμους, αφορμές αformeες ψάχναμε τους kasediards, αφορμές είναι αυτά. Άσε, δεν είναι αυτές οι ητίες. Έτσι... Το survivor και αυτά, κάπου να βρεις να πιαστείς. Φυσή. Όχι άλλο, μας έχει λιγίς να κάνουμε. Αυτός μας θέλει το survivor. Βλέπεις survivor; Εγώ όχι. Όχι, ούτε εγώ το βλέπω. Ε, Αλλά ποιο το βλέπει, ποιος το βλέπει τώρα; και έχει τόσο και μας έχουν τρελάνει. Και έχει πίσω. τόσο τηλεθέαση. Δίνει μια εταιρεία η μόνη που υπάρχει, δίνει ότι 60-70%. Ε, αυτό, κι άκουσαν εμβαίνει Έτσι, μπράβο. Τι έγινε τώρα που χτυπήσανε τον Παπαδήμο, οι Γάλλοι βάλανε το Facebook στο προφίλ. Τι έγινε τώρα τον Παπαδήμο, ναι. Ζεσουή Λουκάς. Ζεσουή Τράπεζες. Άκουπα καμπουράκι πριν από λίγο. Ωχ, oh, χάρτο, σκληροπυρηνικό, yeah, yeah, yeah. μ' αρέσει, πάμε. Γιατί δεν πρόλαβα να το αλλάξω και πρόλαβα να ακούσω λίγο. Και μιλούσε για του επαναστάτε του καναπέ που χαίρονται με την επίθεση στον παπαδήμο. Ναι, yeah. καμπουράκι δεν, δεν έβλεπα συχνά ζωή μου, αλλά θυμάμαι κάποια αποσπάσματα. Και θυμάμαι συγκεκριμένα πριν από λίγα χρόνια, όπου μιλούσε την εκπομπή του με τον άλλον τον οικονομό μου, πώ λέγεται. Οικονομαία. Οικονομαία, μπράβο, να μιλάνε για μια κατάληψη που είχε γίνει και είχαν, είχαν κάνει διάλειμμα για διαφημίσει και είπε κάτι, ενώ νομίζω ότι τα μικρόφωνα ήταν κλειστά, το θυμάσαι. Όχι. Oh. Ωραία, είχε πει τι θέλουν τώρα αυτά τα μαλλισμένα. Να μα πει ο Καμπουράκη πώ θέλει να κάνουμε την επανάσταση. Άμα θέλει να σηκωθούμε τον καναπέ, τον ενοχλούν καταλήψει, τον ενοχλούν απεργίε, τον ενοχλούν υπορίε, τι τον ενοχλεί τον Καμπουράκη. Δηλαδή, εσύ πιστεύει ότι η επανάσταση θα γίνει με πυροτεχνήματα τύπου τέτοιου είδου τυφλή τρομοκρατία, α πούμε. Όχι, δηλαδή, κάπω μιλάω... έτσι θα γίνει μια επανάσταση, ξέρω εγώ. Πώ πιστεύει. Όχι, όχι, εγώ δεν υπερασπίζουμε την, υπό... την επίθεση. Όχι, γενικώ. Όλο αυτού του είδου η επανάσταση έτσι θα ξεκινήσει κάτι, α πούμε. Εκφάζοντα κάτι ανών Εγώ δεν υποστηρίζω την επίθεση. Εγώ δεν σου είπα ότι υποστηρίζει πάνω... την επίθεση, σου πω ένα βήμα παραπέρα. Εγώ πιστεύω ότι η επανάσταση θα ξεκινήσει. Ρίχνοντα κάλια στον αέρα. Ναι, και... πετάγοντα κορδάκια ξέρω εγώ, πενταράκια κάτι. Και... Μην γράφοντα και... κάνα όπου προέρχονται ποιητή λέω τώρα. Η καταλήψει είναι για σένα σκορδάκια. Ξέρω εγώ, πιστεύει ότι πηγαίνανε πάνω στο βουνό με κουκούλε. Ποιοι οι αντάρτε. Είχε δει αντάρτε με κουκούλα. Όχι. Γιατί λε. Μάλλον γιατί είχαν κοινή στόχευση. Και κοινή αφετηρία. Ναι, εσύ μου αυτό που θε να μου πει, έχει Ναι, εντάξει. Αλλά έτσι βάζω ένα προβληματισμό. Καλά και εσύ αυτό που λες. Λοιπόν, συμφωνούμε. Ναι, ναι, ό,τι διαφωνούμε. Γεια. Δε μου λες... Σου αρέσει ο πουρέ, ναι, μ' αρέσει. Τι έχετε βγάλετε τις γραβάτες πάλι, να βγάλετε τι γραβάτε από πάνω για να τι Ναι, γιατί τι ζω, Τραβάτα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Για μια γραβάτα, ρε γατό, Θα πάει στο διάλογο να πάει όταν θα τα κάνατε μαντάρα για να φορέσετε τη γραβάτα τόσα μνημόνια. Για μια γραβάτα, δώστε μια γραβάτα να πάτε. Για ποιον μιλά, πάτε μια γραβάτα εκεί να βάλει. Σε ποιον τα λες? Σε σένα τα λέω που βοηθά τον φίλο, τον Τζίπρα. Α, ναι, ναι, ναι, αυτό το ξέχασα. Ναι, ναι, ναι, για μια γραβάτα, ναι, βέβαια, δεν κατάλαβα. Ά. Και άμα δεν βοηθ Ποιος θα τους αριστερούς, ποιος θα βοηθήσουμε. Τους δεξιούς και τους ακροδεξιούς που θέλετε εσείς, άντε μου στο Θέλετε να γίνετε ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι. Νομίζω. Όχι. Όχι, σε αυτό το στάδιο. Γιατί φοβάστε. Όχι. Α φοβάζετε τη διαπραγματεύτη. Αυτό ζητηθεί δεν το κάνω, αν δεν θέλω. Όχι να το ζητήσουμε λοιπόν. Να το ζητήσουμε να το στριμώξουμε κι αυτό αφού δεν θέλει να υπηρετήσει και αυτό στον ελληνικό λαό με τον ζώδιο. Για να προσφέρει και αυτό όσα έχει να προσφέρει όσοι βγαίνουν στα κανάλια, στα πάνε. Πρέπει να μιλήσουν για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη Βγαίνει και ο βουλευτής του τη Πρέβα, του ΣΥΡΙΖΑ ο Κόστρα Μπάρκα. Λοιπόν, οι μας. Είναι εδώ λοιπόν εκλεκτή συντροφιά και σήμερα Κώστας Μπάρκας από τον ΣΥΡΖΑ Καλημέρα σας κύριε Μπάρκας Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ για την πρόσκληση καλά. Ε, Ο κύριος πρώην ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος χάραξε την πολιτική ζωή του τόπου Ο κύριος πρώην όλα μαζί την Αγίνη Ταραχή Είναι η Ταραχή, λογικό Λογικό δεν είπε, το κύριο δεν μπαίνει, το κύριο όταν υπάρχουν νεκροί. Φεύγουμε από αυτό, πάμε στα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα πια είναι ότι ο Σαβίδης εκεί προσπαθεί να αγοράσει το Μέγα, παίζουν και άλλοι επιχειρηματίε. Γίνεται ένα παιχνίδι να σωθεί το κανάλι, Ναι, να έχουμε κανάλια να βλέπουμε, επιλογέ, όχι μόνο survivor. Λογικό όλο αυτό. Έχει βγει ήδη και το πρόγραμμα του νέου καναλιού. Το νέο πρόγραμμα του Μέγα. 8 με 10 καφέ με την Άννα Καρένινα. 10 με 2 ψαμουβάρι. Κεντρικό μαγκαζίνο με τι ειδήσει τη ημέρα. 2 με 2,5 μεγάλη παουξίδε. Αυτή τη εβδομάδα, αφιέρωμα σε ένα μεγάλο παουξί τον Ευκλήδη 2,5 με 3 μεγάλη παουξίδε. Αυτή τη βδομάδα αφιέρωμα σε ένα μεγάλο παουξί τον, με τον Άκη Τσοχατζόπουλο. 3 με 3,5 Όλου το Ιστορή, η νέα σειρά κινουμένων σχεδίων για μερικού μα φίλου. 3,5 με 4 Μια ρητή και πρώτη Φορά αριστερά Όλε οι ειδήσει για τι ένοπλες δυνάμεις 5 με 6 σου. Το νέο τελοπτικό σύριαλ του Μέγγα 7 με 9 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Όλγα Πουλένιν 10 με 11 Θορικτό πάνω Καμένιν Η νέα πολεμική σειρά που θα σα καθελώσει. 11 με 12,5 Σαρβάιβορ Μην χάσετε το νέο ριάλιτι Της παραλίες του Αρχαγγέλς η Λιθίων Το 13 Μεδίου Πέρας Τρόικα Με τον Γιάννη Πρετεντέρη Συντονιστείτε Με καλήνκα Καλήνκα Καλήνκα Μαγιά Ο Πρετεντέρης παραμένει όπως ακούσατε Αλλά λίγο τίτλος εκπομπής Γιατί απέναντι στο Survivor πρέπει να πάμε νέα φρέσκα Όπλα, λάος με ροσβού μια πορεία. Πώ είναι δυνατόν να πανηγυρίζει όλο ο κόσμο mm. και οι μόνοι που κλένε για τον Παπαδήμο είναι τα κανάλια. Δηλαδή. Όχι, όχι, κλαίνουν και οι τράπεζε, περίμενα. Α, και οι τράπεζε, ναι. Mm. Λοιπόν, άνοιξα το πρωί τη τηλεόραση να δω τι γίνεται, να δω και αυτού του καημένου εργάτε που σκοτωθήκαν και, και, και ένα, ένα πούλμαρ που ντεραπάρυσε με κάτι παιδάκια μέσα και ήταν αυτή η Ατσιαπανίδου, πώ τη λένε. Κλάμα, κλάμα και αντίπρόσωποι κτλ. Και, και σου λέω, αποστόλη μου, αν δεν είναι προβοκάτσια, είναι η πιο ωραία είδη που έχω ακούσει. Αν δεν είναι προβοκάτσια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Αποστολή. Βλαγκά. Καλά, ρε, Αποστολή. Άντε, καρατζεφερή και μια άλλη εποχή. Άκουρε, βλαγκά. Πολύ συγκινήθηκα το πρωί με τον λόγο που έβγαλε το κήρυγμα. Μάλλον τον λόγο ο πρωτοσάλτερ μα. Σε κομπή του. Yeah. Άκουσε το λίγο για τον Παπαδάκη. Δεν yeah, θα με τι ήταν. Και δεν χέψαμε από αυτόν. Αυτό, ε, τι δεν φτωχέψαμε από αυτόν, ρε, μαλάκικο χιλιάδε προ τα μπρο τότε, Τώρα, μπορεί να σκεφτεί εσύ, άμα χτυπούσε τα συμφέροντά σου, τι θα έκανε. Μπε στη θέση του ανθρώπου. Ρε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άκου να δει, Πολύ Λουλού. Ναι. Δεν μπορεί να λέτε να πούμε να έχετε κάνει σημαία σα τη γραβάτα του Τσίπρα, τη γραβάτα του Τσίπρα, τη γραβάτα του Τσίπρα. Σιγά μη βγάλει το καλτσό τη χενολουλού για να βάλει γραβάτα. Δεν είσαστε μαλακίδε, ρε. Δεν είπαμε αυτό, δεν είπαμε αυτό καθόλου. Είπαμε ότι ταιριάζει και με τη γραβάτα του Καλτσόν. Και καλτσόν και γραβάτα. Ναι, γιατί, γιατί σιγά. Έχουμε δει ο Δεν έχει πάει σε drag queen show, γι' αυτό το λε. Mm. Δηλαδή αυτή η αριστερά για drag queen show είναι. <ε�� went> Τέτοια αριστερά είναι. Λίγο απ' όλα δεν έχει κάτι καθαρό. Yeah. Απλά η διαφορά είναι ότι τα κορίτσια στο Drag Queen Show είναι πολύ πιο καθαρά και πιο εντάξει. Αυτή είναι η διαφορά. Φίλε, αυτό ξαναπέστω Δεν μπορώ να το λέω συνέχεια. Στα αγαπάω πολύ, φιλιά στα κολομέρια, γεια. Δεν μπορώ να δει μανίτσα. Πάρα. Κάπω ωραία αναρωτιέμαι, ή μάλλον προβληματίζομαι όπω είπε και ο φίλη. Πόση ξεφύλλα μπορεί να αντέξει ένα άνθρωπο. Δηλαδή, πόσο ρεζίλι μπορεί να γίνει και να λε ότι Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα δεν αισθάνονται λίγο άσχημα για τον εαυτό του, δεν περίμενουν, για του άλλου, για να νοιάσουμε για του άλλου. Δηλαδή, πηγαίνουν στην Ευρώπη, πάνε, του γυ γυρίζουν πίσω σαν πεταμένα, χρησιμοποιημένα προφυλακτικά και συνεχίζουν και λένε ότι έχουν δίκιο, ότι τα κάνουν σωστά. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε φίλα, αυτό το πράγμα. Ενώ δεν έχουν εκεί, θες να καταλήξει. Ναι, μου δίκιο έχουν. Ε, τα... να συνεννοούμαστε κάπου όμω, ε. ε. Βέβαια, δίκιο έχουν, αλλά εμεί που δεν το βλέπουμε το δίκιο, α πούμε και θεωρούμε ξεφύλε, α πούμε και αντέχουν ε, ναι, Εσεί όμω είστε στο περιθώριο που του θεωρείτε ξεφίλε, Εσείς οι Λίγοι. Ά μα. Ναι, για τον κύριο Αποστόλη. Ναι, ο κύριος κύριο Αποστόλη, είμαι, παρακαλώ. Κύριε Αποστόλη, καλησπέρα σα, παρακολουθώ. Τίποτα δεν θέλω να πω. Το μο... Πόσο μαλάκε είμαστε τελικά. Και ό,τι παθαίνουμε τα θέλει ο κόλο μα. Αυτό με συγχωρείτε. Τα θέλει, τα θέλει. Είναι βυτσιό σου ο κόλο μα, τι να κάνουμε. Τον έχουμε μάθει ζόρικα και αντέχει, ναι. Έμενε, αφού βγαίνουν και υποστηρίζουν ακόμα τον Τζίπρα μετά από όλα αυτά, mm. τα θέλει ο κόλο και τα παθαίνει. Πόσο μαλάκε τελικά είμαστε. Δεν μπορώ να καταλάβω. <Κι> Όσοι θέλουν να, μείνουν, να μείνουμε με Ευρώπη, για το δίκαιο του τέλο πάντων, λέμε τώρα. Δεν θα έπρεπε να βγουν να διαμαρτυρηθούν στι πλατείε με, με όποιο τρόπο μπορούν, όσο ο Σόιμπλε υπόσχεται και δεν την κάνει. Ναι. Ε, αυτό που είναι, που είναι, γιατί δεν βγαίνουν. Τι πληκτέ, παιδιά, με ένα βρέχει. Πα καλά, ποια πλατεία. Έγινε επανάσταση εσεί σε καιρό βροχερό. <laughs> Σωστό. Ε, αϊ, το μα. Το βράδυ στι 11 παρα τηλεοπτική Ελληνοφρένια, τώρα το τρίτο μέρο του λαού, μα πάει στο μαγκαζινογά σα έγινε, λυσάξανε χτε με τον Παπαδήμιο ότι κάναμε και η δημοκρατία μα και δεν πρέπει. Ο αυτοκτονιστέντε. Αυτοί που του που τους έχουν κάνει τη ζωή στα δύο. Μειώνουν μισθού, συντάξεις Δεν είναι τρομοκρατία. Ο άνθρωπο που δεν μπορεί να βρει δουλειά. Δεν είναι. Ο νέο που βγαίνει στο εξωτερικό να βρει μια νέα ζωή. Δεν είναι τρομοκρατία. Τα μνημόνια που ψήφισε ο Παπαδήμιο το δεξί χέρι του Σιμίτη. Δεν είναι τρομοκρατία. Πραγματικά έχουν λυσάξει, λυσάριδε όλοι εκεί. Σα παρακαλώ μου, φανείτε ψύχρεμε. Μη χειροδικείτε. Λυσάρε! Το νεομέγκα, που, που το παίρνει ο Ιβάν Σαβή Δίδεις. Σαν δεν τρεπόμαστε λέω εγώ Σαν δεν τρεπόμαστε πραγματικά ρηση αποστόλη Καθόμουν χτες και τους έβλεπα και αηδίασα δηλαδή Αηδίασα δηλαδή. Είσαι στα όρια για Νεολούκα, έτσι το ξέρεις Όχι με συγχωρείς γιατί θα με έκλεινες σε... Θα με, έκλεινε με την πρώτη ο ναι, ο... Ο... Είσαι όμως η διανολοτροπία εκεί ο Δεύης Το λέω να ξέρεις Εγώ το έχω ξεπεράσει αυτό τώρα έχω πάει... Είμαι στη Βασιλεία τώρα ναι. Είμαι στους ουρανούς Αποστολή, εχθέ πήγα στην έκθεση. Σε ποια έκθεση? Στο τεκφόντα του Παλιφαλήρου. Μπράβο. Χειρίζεσαι τίποτα, σε... Μωρή? Είδα τα έργα του Λεωνίδα. Καλά. Αγόρασε? Αφού δεν πουλούσε. Τι δεν πουλούσε, καλέ, όλα πουλούνται. Αν δεν την κάνει την έκθεση. Καλά, ήταν πολύ καλό. Ναι. Πάρα πολύ καλό. Και αν κρίνω που τον κατηγορούσε ο Θήμιο, ότι είναι πολύ καλύτερο σαν ζωγράφος, Αλλά και σαν συντάκτη τη εκπομπή είναι πάρα, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, να του πείτε α μου και αν ανταξανα... Napłony. Και κάτι ακόμα γιατί εχθέ, που τον ανεπιγέναν στον Ευαγγελισμό, ήμουνα στην Κανάρη. Θέλω να δώσω χαρακτήρια στην ελληνική αστυνομία που συνόδευε έναν Έλληνα πολίτη με 17 μηχανέ και δύο περιπολικά. Δηλαδή, αυτό το βλέπω κάθε μέρα στον δρόμο όταν πηγαίνει το 166 για τον Έλληνα πολίτη. Αυτό γίνεται σε όλου. Δεν είναι τώρα επίτηδε των Παπαδήμων. Να είναι εργατικό ατύχημα, α πούμε, αν πάθει κάποιο που δουλεύει σε μια εταιρεία γκαζιού, όπω έγινε προσφάτω με δύο ανθρώπου. Κάτι αντίστοιχο φαντάζομαι έγινε. 15 αστενοφόρα, <laughs> 25 περιπολικά ανοιχτά φανάτι. Σε όλου γίνεται αυτό, δεν ήταν κάτι ειδικό για το Παπαδήμο, μην ψαρώνεις. Αυτά φίλε, μόνο επί Τσίπρα θα τα Καλά, όχι, αυτά τα έκανα και προηγούμενο, τώρα να είμαστε και λίγο δίκι. Έλα, μόλις ορλουλού, σε πια στο Πού είσαι, μόλις γενναστριακά. <laughs> αυτό το κλειμμάνα μου, ρε Μαλάκι. Πολύ φάσι, Σουρλουλού. <laughs> Αυτή η Σουρλουλού που πήρε, μωρί, χθες, ρε Μαλάκι, χθε πώ καρφώνονται τα ζώα, ρε. Που πήρε και είπε γι' αυτό για το δημόσιο υφάλαιο που παγώ για τα χιλιάρικα Αυτή δεν τ' άκουσε πουθενά όλε οι τηλεοράσει που ήξεραν, Πήρε το άλλο το που τα 250 χιλιάρικα 250.000 εφάπαξ. Αυτή δεν τ' άκουσε, Πώ καρφώνονται έτσι, ρε μωρί. Ότι είναι καμιά συγγεννή του κανά, έτσι. Τι να κάνει και η γυναίκα δεν είναι γεννημένη ολυθοποή. Βρε ζών Εγώ δεν είμαι κατά των δημοσίων υπαλλήλων ή των ιδιωτικών ή κανενό. Είμαι κατά αυτών των παλιόπουσταδων των κομματικών που λεηλατίσαν τα δημόσια ταμεία Α και Ω. Πώ εδώ το παλιό να το καταλάβουν τα ζώα που με έχουν πάρει ότι είμαι εναντίον των ανθρώπων που δουλεύουν με 600 και 800 και 1000 ευρώ. Α πούμε οι δημόσιοι υπάλληλοι. Εγώ δεν είπα για αυτού. Προ Θεούρε Αυτά τα καθήκια τα κομματικά που λαϊλάτισαν και συνεχίζουν. Να ληστεύουν τα δημόσια ταμεία δύο να Είμαι. Πώ θα το καταλάβετε, Ρε Ζωάκ, μην παίρνετε τηλέφωνο και λέτε το γυμνάσιο. μου. Να σου πω, να πω, να να Έλα. Με έχει κουράσει. Τι έχω κουράσει, Όλοι λένε να καταντήσει απολογητή. Άντε μου στο διάλογο, επιτέλου. Όταν είσαι ένα είχε μεγαλύτερη να το Τύρι. Άκουμε τι σου λέω σιγά είχα αυτάς ακούσω τσοκαρία Γεια Ναι Ο την αηδία παιδί μου τώρα Θα ακούμε ελληνοφρένια Ναι είναι το, <Το, <Το Είναι, είναι, είναι. Ο σταθμό. Ήθελα είναι, είναι, είναι, είναι. να πω το εξή πράγμα. Επειδή τώρα κάθομαι και ακούω και ακούω πολλέ ευθύνε. Εγώ όταν πήγαινα να πιάσω δουλειά σε υπεύθυνε καρέκλε, μιλάμε. Έχετε κάποιο χαρτί ότι εγώ έχω την νοημοσύνη να κάνω αυτό το πράγμα. Και μου δίνανε τε, την ανάλογη θέση. Οι εκλογέ, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, πρέπει να είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Γιατί τι γίνεται τώρα. Δεν πρέπει πρώτα-πρώτα, εγώ όταν πήγα και στο στρατό και στον ναυτικό που ήμουνα, είχα περάσει από κάποιο γιατρό ότι είμαι και μου είχαν ευθύνε και είχα ευθύνε. Εγώ απέναντι. Αυτοί που πάνε, που βλέπω εγώ το σκουπιδιάρι, τώρα δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, έτσι. Μην το πάμε εκεί. Και την άλλη μέρα πάει και ψηφίζει. Και θέλω και θέλω και θέλω. Δηλαδή, κάπου αυτό σύ, το σύστημα των εκλογών είναι για να μην κάνουμε ποτέ κράτο. Κάτι πρέπει να γίνει. Να... να Θα περιμένουμε <χει> τη λύση από κάπου. Κάτι πρέπει να γίνει γενικώ. Κάτι έτσι κι αλλιώ η γη θα γίνει κόκκινη. Η κόκκινη από ζωή. Η κόκκινη από θάνατο. Θα φροντίσουμε εμεί γι' αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι θα γίνει. Α έρθει είναι αυτή είναι... η λύση ουρανοκατέβατη επιτέλου. Κάτι πρέπει να γίνει. Είναι ανάγκη. Κάτι αόριστο όμω έτσι φλούνα. Η ελευθερία για μα είναι μια ωραία γυναίκα. Έχει υπογάστριο. Έκανα χοντρό αστικό. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει. Ούτε να χάφι, βουλιά, να μη βρίσκει. Κι έτσι στρατιά όλα και ριθανά έχουμε ανέργων. Χριστούλη μου, όμορφη που είναι, Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει. Θα γίνει. Έτσι κι αλλιώ η γη θα γίνει κόκκινη, η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο. Θα παλέψουμε μισή αυτό. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει.